το Πατρός και του είπα ότι είναι αυτός. Ασηλεύουρανει παρά και δεν παντα πληρῶν ο, ο να γασθών, και ζωή σχορηγός, ελευθεϊ, και σκύνουσον και καθαρίσουν εμάς οπόζες και να Θα συνεχίσουμε. Όπω στι προηγούμενες συναντήσεις μας για το ίδιο θέμα το σχετικό με τη συζυγία το σχετικό με το γάμο δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ερωτήσετε σχετικό να δούμε στη συνέχεια μετά είναι σημαντικό στην πορεία μας στον πνευματικό αγώνα να υπάρχει επίγνωση πολλές φορές η πνευματική μας προσπάθεια σε κάθε επίπεδο Δεν έχει βάση και απλώς είναι μια προσπάθεια να υπακούσουμε σε κάποιο τύπο συμπεριφοράς χωρίς να υπάρχει εσωτερική σύνδεση με τον λόγο και το στόχο της πνευματικής μας προσπάθειας. Εάν, για παράδειγμα, ο αγώνας μας είναι να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι και να δημιουργήσουμε μια καλή εικόνα για τον εαυτό μας χωρίς να υπάρχει η διαφύλαξη, η αναζήτηση της σχέσης με τον Χριστό είναι μια χαμένη προσπάθεια με πολλούς κινδύνους. ένα πρόβλημα στη ζωή μας δεν είναι τόσο εάν είμαστε καλοί ή κακοί, αλλά όσο στο τι απουσιάζει επίγνωση και ο λόγος <κοί> του αγώνα μας. Αυτό για παράδειγμα μπορούμε να το μεταφέρουμε και στην σχέση της συζυγίας που είναι το πλαίσιο που είναι η παλέστρα του ανθρώπου για της οποίας μπορεί να αναπτυχθεί πνευματικά και πνευματική ανάπτυξη νοείται η δυνατότητα του ανθρώπου να προσεγγίσει τον Θεό. Πώς μπορεί αυτό να εκφραστεί και να εκδηλωθεί στην συζυγεία όταν δεν έχει επίγνωση του λόγου του και του ρόλου του το κάθε μέλος της συζυγείας αλλά χάνει τον προσανατολισμό και η ίδια η σχέση και η συζυγεία Ένα σύμπτωμα πνευματικής αναπηρίας δεν είναι τόσο η αμαρτία μας αλλά όσο το ότι δεν ξέρουμε πού να στραφούμε δεν είναι πρόβλημα τόσο ηθικό με την έννοια αυτή το πόσο μπορούμε να επικυριαρχούμε στον εαυτό μας όσο του ότι δεν ξέρουμε προς τα που προσανατολίζεται ο αγώνας μας και η ελευθερία μας και σύμπτωμα αυτής της αγνοίας είναι και αμαρτίες οι αμαρτίες η, η εκτροπή του ανθρώπου είναι ένα σύμπτωμα που δηλώνει μια ασθένεια και αυτή η ασθένεια είναι η άγνοια η άγνοια του λόγου ύπαρξή μα. έτσι το πρόβλημα στη σχέση είναι ακριβώς η άγνοια του λόγου της σχέσης, η άγνοια του λόγου του ανδρός, η άγνοια του λόγου της γυναικός μέσα στη σχέση. Πολλές φορές ο άνθρωπος τρέχει στον πνευματικό για να του λύσει το πρόβλημα της σχέσης του Και θεωρεί την λύση ω μία δυνατότητα διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων του, των καθηκόντων του και ο πνευματικό καλείται ένα διαπραγματευτή, ένα ε, διαιτητή σε αυτήν τη δυνατότητα, σε αυτήν τη δυσκολία τη διαπροσωπικής σχέση. Αλλά εν τέλει το πρόβλημα δεν είναι ισόποσα να καταμεριστούν υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, αλλά το σημαντικότερο είναι να γίνει διευκρίνηση των ρόλων και των λόγων, όπου, όπως και στην πνευματική ζωή, το πρόβλημα μας είναι κάποιος να μας υποδείξει πέντε τρόπους για να βελτιωθούμε όσο να μαθητεύσουμε σε μια στάση ζωής. Ο προβληματικός για παράδειγμα δεν, δεν καλείται να υποδείξει πέντε πρακτικούς τρόπους για να λυθούν τα προβλήματά μας όσο να μας βγάλει να μας προωθήσει σε μια προσωπική περιπέτεια σχέσης με τον Θεό. Έτσι λοιπόν και η σχέση δεν είναι η λύση της σχέσεως να βρούμε έναν τρόπο και μια μέθοδο επικοινωνίας που δεν σχετίζεται με την αλλίωση του εσωτερικού φρονήματος και την επίγνωση ποια είναι η θέση μου και ο λόγος μου μέσα στη σχέση. Είναι απαραίτητη λοιπόν μια εσωτερική αλλίωση. Προς ποιαν κατεύθυνση να γίνει. Να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει και ξεκινούμε από, το, από τα τελευταία ερώτημα ίσως ήταν την προηγούμενη φορά. Τι σημαίνει ο άντρα είναι αρχηγός, η γυναίκα είναι υπαρχηγός. Και είχαμε επισημάνει πως όταν λέμε αρχηγός εννοούμε ότι είναι, έχει την ηγεσία της Ευθύνη. Δεν έχει την ηγεσία της κυριαρχίας αλλά έχει την ηγεσία της ευθύνης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας οι γυναίκες λέει υπακούτε της Ιρήσης Ανδράση, Ανδράση εμπαντή. Οι άνδρες αγαπάτε της γυναίκας εαυτόν καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησία και αυτόν παρέδοκνη υπέρ αυτής. Προτείνεται ένα πρότυπο σχέση Χριστού και εκκλησίας. Ο άνδρας ο Χριστός, η γυναίκα η εκκλησία. Ο Χριστός ο Λόγος του Θεού σαρκώνεται και θυσιάζεται για την Εκκλησία. Στο βαθμό που είναι γνησία η θυσία και όχι νόθος προτρέπεται και η υπακοή της γυναικός προς τον άντρα. Στην σχέση αυτή δεν υπάρχει ισότητα που σημαίνει αυτό να πάρουμε το, τη μεζούρα και να δούμε πόσο οι δικαιώματα, πόσο δύναμη έχει ο ένα και πόσο έχει ο άλλο. Υπάρχει ισοτιμία. Έχουν την ίδια τιμή, είναι τη ιδία φύσεω και τη ιδία αξία, αλλά δεν έχουν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας την ίδια κλίση ζωής από τον Θεό πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί αν δεν μπορέσει ο άνθρωπος να εννοήσει αυτόν τον ρόλων, αυτόν τον λόγον που του έδωσε ο Θεός, τότε δεν μπορεί να ξεκαθαρίζει την σχέση και η σχέση να τον, να τον παραπέμπει να λειτουργήσει πρόθετη, ως προωθητική δύναμη που θα τον οδηγήσει στον Χριστόν. Ο ανήρεστη κεφαλής γυναικός, Κεφάλι λοιπόν ο άνδρας, σώμα, η γυναίκα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το κεφάλι είναι η έδρα του λόγου. Άρα ο άνδρας έχει την ευθύνη του λόγου. Η γυναίκα είναι η σάρκα, σαρκώνει των λόγων. Δίνει ζωή στον Λόγο. Πράττει των Λόγων που της προτείνεται η γυναίκα ως πιο καρδιακή, ως πιο ευέλικτη, ως πιο μητέρα, έχει την δυνατότητα, την κλίση αυτών των Λόγων να τον κάνει ζωή. Και η Παναγία μας αυτό δεν έκανε. Συνέλαβε τον Ιων και Λόγον του Θεού και σαρκώθηκε. Της Παναγίας. Ο άντρα λοιπόν είναι ο λόγο. Έχει την ευθύνη του λόγου, την ευθύνη τη καθοδήγηση, την ευθύνη τη διοίκηση, την ευθύνη του να δείχνει την πορεία. Η γυναίκα είναι σε υπακοή, όχι σε υπόταγή, δεν είναι κατώτερη. Είναι σε υπακοή, είναι υπό την ακοή, ακούει. Γι' αυτό το σημείο που περισσότερο επιδρά στη γυναίκα για να αγαπήσει έναν άντρα είναι ο λόγος. Είναι η ακοή. Γι' αυτό εύκολα παραμυθιάζονται οι γυναίκες. Είναι να ακούσει τον λόγο. Έτσι λοιπόν... Και το σημείο που ο άνδρας μπορεί να αγαπήσει είναι η όραση. Είναι το σώμα η γυναίκα, είναι η όραση. Αυτό είναι σημαντικό να το, να, να το, να το κατανοήσουμε και να μπορούμε να δούμε περισ... από εδώ και πέρα πώς λειτουργεί πρακτικά αυτό. Έτσι λοιπόν η γυναίκα θέλει λόγων, θέλει κατεύθυνση, θέλει πορεία. Δεν είναι και, και, για, και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι όταν υπάρξει μια αμέλεια αδιαφορία του άντρα προς τη γυναίκα δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει λόγος, είναι καντιδρά με το να Έτσι λοιπόν ο άνδρας έχει την ευθύνη του λόγου είναι πιο ηγεμονικός όπως και ο νους έχει το στοιχείο του ηγεμονικού ηγείται, καθοδηγή ο άνδρας έχει το στοιχείο του ηγεμονικού η γυναίκα λειτουργεί καρδιακά εκτροπεί Αυτόν ποιο είναι Ο αιγεμονικός νους μπορεί να γίνει υπερήφανος νους Γι' αυτό ο άντρας πάσχει περισσότερο από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός Εκφράζοντας φιλαυτία ως πείσμα Ως επιμονή Δύσκολα, είναι αγύριστο κεφάλι Ο άντρας Έχει την εμονή Δεν πρέπει να χάσει το δυναμισμό του, δηλαδή των ανδρισμών του, δηλαδή δυνατόν να κάνει κουμάντο όπως θέλει ο ίδιο. Όταν λέμε έχω τον λόγο, έχει τον λόγο, όχι τον δικό του λόγο, αλλά είναι απαραίτητο να διακρίνει τον λόγο του Θεού. Να δώσει την προοπτική του λόγου του Θεού στη σχέση και στην αγάπη και στα παιδιά. Είναι η ευθύνη του να διερμηνεύει τον λόγον του Θεού στην πράξη, στην καθημερινότητα. Όχι τον λόγο της δικής του δυνάμειος και εξουσίας αλλά τον θυσιαστικών λόγον του Χριστού μας. Η γυναίκα έχει την, το στοιχείο της καρδιακότητας, της ευαισθησίας. Αυτό ως εκτροπή τι γίνεται. Συμπλεγματική κατάσταση. Τι γίνεται. Ζήλια. Καινοδοξία. Ματιοδοξία. Ανασφάλεια. Σύγκριση. Ανταγωνισμός. Αυτά είναι συμπτώματα περισσότερο του συναισθηματικού κόσμου. Και λέει η γυναίκα πω, που με έχει ζαλίσει πως σκέφτεται έτσι βρε παιδί μου λέει, άλλος. τι λογισμούς είναι αυτός τι καταστάσει; ότι περνούσε από το μυαλό μου εμείς οι άντρες είμαστε πιο απλοί δεν είναι θέμα πιο απλοί πιο σύνθετού είναι αυτό που ακριβώς είναι η αδυναμία μας και η ροπή μας για να μπορέσεις όμως να συμμαζέψει την γυναίκα από την παρανοϊκότητα και το παράλογο Οφείλει να θέσεις λόγοι, όταν ο άνδρας όμως δεν έχει λόγο, προκειμένου η γυναίκα να σταθεί τα πόδια της, φτάνει σε άλλους, σε άλλες καταστάσεις που είναι παράλογες. Είναι η προσπάθεια της να επιβιώσει, που γεννά αυτές τις καταστάσεις παράξενες. Να δώσουμε μερικά παραδείγματα για να δούμε μετά ένα σημαντικό λόγο του Αγίου Ιωάνντου Χρυσουστόμου πώς θέτει το πρότυπο της σχέσης και πώς συμβουλεύει πρακτικά αυτό να γίνεται. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι παραπονείται η γυναίκα ότι ο άντρας της είναι πολυμένος με τη μάνα του. υπάρχει αυτή η ένταση, αυτή η σύγκρουση και αυτό όχι μόνο γιατί η γυναίκα θέλει να, είναι το, να, να έχει τον πρωταρχικό λόγο στην υπάρξη του άντρα αλλά και γιατί αισθάνεται έτσι ότι ο άντρας δεν είναι αυτοδύναμος δεν είναι αυτάρκη, δεν είναι δυνατός έχει μια αναπηρία που εξαρτάται και επηρεάζεται από τη μητέρα του θέλει δηλαδή η γυναίκα ουσιαστικά τον άντρα να έχει την δύναμη του λόγου. Υπάρχει η περίπτωση και η γυναίκα είναι κολλημένη με τον πατέρα της. Μάλιστα είναι και πλούσιο. Και, η, και αυτή, η, ο πλούτος του πατέρα της αυτή η πρίκα τη, την κάνει δυνατή στο σημείο που να μειώνει και να ακυρώνει τον λόγο και τον ρόλο του άντρα. Η γυναίκα ως περισσότερο, έχοντας περισσότερο παιδικό φρόνημα κατά τον Άγιο μου, είναι πιο κολλημένη με τα παιχνιδάκια, δηλαδή τα χρήματα και την πολυτέλεια. Και στο βαθμό που κάποιος μπορεί να τη ικανοποιήσει αυτή τη δυνατότητα του πλουτισμού και της πολυτέλειας αισθάνεται δυνατή ισχυρή και να αναγνωρίζει αυτόν τον άντρα αν αυτός ο άντρας είναι ο πατέρας της αλλήμωνος τον άντρα της υπάρχει πολλές φορές το παράπονο του ανδρός προς τη γυναίκα εσύ χάλασες τα παιδιά μας γιατί θεωρεί ο άντρα ότι όλη η ευθύνη του μεγαλώματος των παιδιών ανήκει στην μάνα. Είναι μεγάλη απάτη αυτό και μεγάλο ψέμα. Ευθύνη του άντρα είναι να ξεκαθαρίσει τι γίνεται στις καρδιές των παιδιών του αλλά για να γίνει αυτό προϋποθέτει να γνωρίσει ούτε τι γίνεται στην καρδιά του. Αλλά πως μπορεί να γίνει αυτό χωρίς προσευχή δεν είναι μόνο διανοητική υπόθεση. Οξύνω το νου μου, διαβάζω, αποκτώ ψυχολογικέ γνώσει και μπορώ να ψυχαναλύσω το παιδί μου. Χρειάζεται μια βαθύτερη γνώση, που αυτό είναι υπόθεση προσευχή και ταπεινώσεω, για να αφουγκραστεί την κατάσταση του παιδιού σου και να γνωρίσει την ασθένεια για να δώσεις και το φάρμακο. Επειδή όμως το φάρμακο ο άνδρας δεν μπορεί να το δώσει, γιατί είναι άγαρμπος, δεν έχει ευελιξία, δεν έχει καρδιακή ευαισθησία, το δίνεις στη γυναίκα να δώσει το φάρμακο. Το φάρμακο όμως συνεχθύνει το άνδρα να το βρει. Όταν όμως ο άνδρας δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη δικασία, γιατί θεωρεί η όλη του ευθύνη να δουλεύει και να βγάζει χρήματα όχι να ασχολείται με την ψυχή τότε μεταθέτει την ενοχή του την προβάλλει στη γυναίκα που εφόσον εσύ το γέννησες εσύ το μεγαλώσει και είναι ευθύνη δική σου. Άρα στην ουσία σε όλα τα επίπεδα σχέσεις η ευθύνη βαραίνει τον άνδρα να βρει την ασθένεια. Να βρει και το φάρμακο και να το δώσει. Και το φάρμακο είναι ο λόγος. Πρέπει να βρούμε τον λόγο που κάνει τι. Δίνει ελπίδα στον άνθρωπο. Τι σημαίνει ελπίδα? Ελπίδα σημαίνει ότι βρήκα αυτό που θα με αναστήσει. Ελπίδα όχι αυτό που θα μου δώσει το σπίτι. Ελπίδα είναι αυτό που μου δίνει την δυνατότητα ζωή Αυτό που θα με αναστήσει. Το λόγο που με ζωοποιεί Τι είναι ελπίδα Ελπίδα σημαίνει δεν έχω νόημα στη ζωή Έχασα τον Θεό Δεν ξέρω αν υπάρχει ο Θεός Για μένα Ελπίδα είναι αυτό το πράγμα Που μου γεννά την υποψία Ότι υπάρχει ο Θεός για μένα Παρά τις αμαρτίες μου Παρά την κατάντια μου Υπάρχει ένας άνθρωπος ο άντρα μου που μου υπενθυμίζει ότι υπάρχει ο Θεό για μένα. Αυτό είναι το φάρμακο ελπίδο. Η Εκκλησία αυτό κάνει. Μα δίνει την ελπίδα ότι είναι ζωντανό ο Θεό. Η, η Εκκλησία δεν υπάρχει να μα αποδείξει ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Όπω είναι η αμαρτή εμπόδιο του να, γίνει, να, να, να δεχθούμε ότι ο Θεό είναι ζωντανό για μα και η αρετή μας μπορεί να είναι εμπόδιο στο βαθμό που μα δημιουργείται συνείδηση ότι είμαστε καλή. Και αυτό είναι χμαλωσία, είναι εγκλωβισμός, δεν είναι ελευθερία επομένως η έκφραση το περιεχόμενο της αγάπης θα μπορέσει να το ονομάσουμε ελπίδα με αγαπώ άλλως και μου δίνει ελπίδα γιατί η αγάπη του μου δίνει ελπίδα γιατί η αγάπη του μου ομιλεί τι ωραία το λέει πλησίασε λέει η εδέ, εδέξει το λέει τον ασπασμό της μαρία. Ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, ο ασπασμός ομιλούσε, είχε δύναμη λόγου, η αγάπη μας οφείλει να έχει δύναμη λόγου, να είναι ζωντανός, δηλαδή να μας γεννά την πίστη τη προσωπικής μας αξίας και κλίση που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί ορετεύονται οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει αγάπη. Όχι στο βαθμό που καλύπτεται ψυχολογικά και έχει μια απλώ παρηγορία συντροφίας. Αλλά η έννοια τη συντροφίας είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που υπενθυμίζει την αξία και την κλήση που μου χάρησε ο Θεός. Που μου την υπενθυμίζει και μου δίνει την ελπίδα ότι είναι δυνατόν ο Θεός να έχει ζωντανός για μένα. Άρα ο λόγος του ανθρώπου οφείλει να είναι λόγος παρακλήσεως. Παράκληση, παρηγοριά, τι είναι. Όχι να έρθει κάποιος που μου πει ωραία λόγια για να ηρεμήσω από το πένθος μου. Αυτό είναι παραμύθι. <χω> Αλλά να υπάρξει αυτός που θα μου δώσει την παρηγοριά ότι υπάρχει ο Θεός για μένα και εγώ για Αυτόν. Παρά του ποιοι είμαστε. Η αγάπη δηλαδή, η αληθινή αγάπη είναι αυτή που ανανεώνει, ανακαινίζει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στον ουρανό. Ο άνδρας λοιπόν είχε αυτή την ευθύνη. Όχι σε ένα πλαίσιο ιδεατών, αφηρημένων και θεωρητικών, αλλά σε ένα πλαίσιο καθημερινής πράξης να αποδεικνύεται αυτή η ελπίδα. Χρειάζεται ευγένεια, ευγένεια ψυχής όχι αυτή η ευγένεια των καλών τρόπων που μαθαίνουμε υπακούοντας σε κάποιους κανόνες για να έχουμε καλή εικόνα έναντι των άλλων αλλά αυτή η εσωτερική ευγένεια. Ποιος είναι εσωτερικά ευγένειες Αυτός που έχει καταγωγή σπουδαία Ποιος έχει σπουδαία καταγωγή Αυτός που κατάλαβε ότι είναι του Θεού. Η ευγένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση του ανθρώπου που έχει σχέση με τον Θεό. Η ευγένεια, και πώς έχει σχέση με τον Θεό, με την ταπείνωση, με τη συντριβή, κατανοώντας το μέτρο της αδυναμίας σου, κατανοώντας την αμαρτώλοντα και την πτώση σου. Που πτώ, η πτώση, η αμαρτώλοντα δεν είναι μόνο ηθικό γεγονό έκανε αυτήν ή την άλλη αμαρτία. Η αμορτωλότητά μας είναι ότι χωρίς τον Θεό δεν έχουμε ζωή. Και αυτό μας συντρίβει. Υπάρχει συντριβή του όπου, όπου, τι αμαρτιέν έκανα και ταλαιπωρούμε. Υπάρχει συντριβή αυτού του ανεκπλήρου του έρωτα. Ψάχω το δω και δεν τον βρίσκω. Και τον αναζητώ. Και χωρίς αυτό δεν έχω νόημα. Είναι μαύρη η ζωή μου. Αυτό συντρίβει τον άνθρωπο. Και δεν τον κάνει. Κα... Τον εκλεπτύνει. Τον κάνει ευαίσθητο. Και τον κάνει ευγενή χωρίς αυτή την πορεία δεν μπορεί να είναι ευγενικό ο άντρας προς τη γυναίκα του ένας άντρας που δεν πέρασε από αυτή την οδύνη της αναζήτησης του νοήματος και του Θεού καραγκιώζει στάνε θα κάνει διάφορα τεχνάσματα για να ισορροπήσει τα πράγματα άνθρωπος που έχει αυτή την αναζήτηση που έχει αυτή την εσωτερική συντριβή αποκτά ευαισθησία και ευγένεια Αρχοντιά Τιμήν Μπορεί να τιμά το άλλο πρόσωπο το σύντροφόν του Του δίνει ελπίδα Δεν φοβάται την αμαρτία Φοβάται τον χωρισμών Από τον Θεόν Δεν φοβάται την αμαρτία Φοβάται την απουσία σχέσης με τον Θεόν Που δεν τον κάνει ικανό Να αποκτήσει σχέση με και, και με τον σύντροφό του Ευθύνη λοιπόν του άντρα είναι να βρει τον τρόπο πρακτικά σε κάθε στιγμή που θα είναι παρακλητικός στο σύντροφό του θα εμπνέει το συντροφό του από την πνοή του Θεού όχι από το δικό του λόγο το φθαρτόν λόγο δεν έχει, την, έχει ασφαλώς την ευθύνη του λόγου άντρας αλλά όχι οποιοδήποτε λόγου στον βαθμό που ο λόγο είναι αληθινός, αληθινή είναι και η οικογένεια και η σύζυγος και τα παιδιά. Στον βαθμό που είναι ένα κάλπικο λόγος υπάρχει πρόβλημα. Στον βαθμό που δεν έχει ο άντρα άντρας και να έγκανε γυναίκα να πάρει αυτό το λόγο υπάρχει νησαίροπια στη σχέση. Όπως και στον βαθμό που ο άντρας προσπαθεί να υποκαταστήσει την καρδιά της γυναίκα που δεν έχει δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση ο άνδρας οφείλει να πάρει από την καρδιακότητα και την ευελιξία της γυναίκας και η γυναίκα να πάρει από την, από την σύνεση και τη σοφία του λόγου του ανδρός. Γιατί η γυναίκα ερωτεύεται και αγαπά δια του λόγου. Γιατί είναι αυτό που της λείπει. Γιατί ο άνδρας ερωτεύεται από την, από την συμπεριφορά της γυναίκας. Γιατί είναι αυτό που του λείπει η καρδιά. Ο ἕνα να δώσει στον άλλον να συμπληρώσει τον άλλο. Αλλά επαναλαμβάνομαι, όχι οποιοσδήποτε λόγος δεν δικαιώνει, ούτε οποιαδήποτε καρδιά δικαιώνει. Όπως υπάρχει εγωισμός στο νου, μπορεί να υπάρχει εγωισμός και στην καρδιά. Η υπερβεστησία, η απόγνωση, η απελπισία είναι ο εγωισμός της καρδιάς. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι και να προχωρήσουμε σε αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Να δούμε πρακτικά πώς το θέτει ο Άγιος μας. Να δούμε λοιπόν... Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη, πεςτε. Εδώ να πιστεύω εξής. Εξής, χρησιμοποιήσατε κάποιες <συσχε> <συσχε> λέξεις μιλώντας ε, ε, τις Βερικές... Παρασκευιά, παρανοϊκότητα, αρκετέ φορέ τη λέξη αναπηρία. Κάποιε λέξει οι νομίζω ότι είναι λίγο, λίγο ακραίε. Ε, Ένα αυτό και δεύτερο πιστεύω ότι κάθε άνθρωπο ε, είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα το... mm -hmm. και ολοκληρωμένη και τα καταρδία Και το να αποφασίσει να μοιραστεί τη ζωή του. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ολοκληρωμένη η προσωπικότητα mm. και η γυναίκα, α πούμε, και η γυναίκα θα ψάξει να βρει το νου στον άντρα και την καρδιά στη γυναίκα. Κάθε άνθρωπο ή έχει την προσωπικότητά του, αυτή καθεαυτή, ή την έχει. Και αν δεν την έχει, δεν μπορεί να την πει τόσο κανεί, δεν έχει άλλο πλήμα. Ε, αυτά τα δύο σημεία. Δηλαδή, ε, πώ εννοείται η ποιεία, η αναπηρία, η παρανοϊκότητα, παραξενιά και δεύτερον, αν άνθρωπο... Είναι αυτό κατευθυντό, αφταξία φυσικά. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι, μην, μην το πούμε παρανοητό, ότι λέξη αφταξία συνέγγιση από <συσίλια> το θεό για το θεό. Ε, απλά χρειάζεται δηλαδή ένα άνθρωπο για να κοινούν τα θεία και όλα τα άλλα που είπατε δεν και καλά να τα αντιλύσει ο ένα από τον άλλον, πρέπει να τα έχει ούτω ή άλλω. είστε. Γι' αυτό δεν ξέρετε. Λοιπόν, ασφαλώς είναι υπερβολικά... Ναι, και Όχι, όχι, προς Όχι. Λοιπόν, δεν είμαι παντρεμένος, αλλά ακούμε παντρεμένες. Λοιπόν, ε, τώρα το αστιέψαμε λίγο. Ασφαλώς μπορεί να ακούγεται ακραίο ο όρος αυτός, αναπηρία, παρανοϊκότητα. Ε, μειώστε το, αφαιρέστε λίγο ένταση και δέστε το λίγο απλου, περισσότερο απλουστευμένο των όρων. Παρανοϊκότητα, παραλογισμός. Ε, έχει την έννοια ακριβώς ε, του ότι δεν έχει δυνατότητα συνεννόησης ο ένας με τον άλλον δεν υπάρχει πορεία κατεύθυνση αναφορά και αυτό δημιουργεί μια σύγχυση σχέσης και λόγου με αυτή την ταινία το λέμε τώρα αυτό που είπατε σχετικά με το ότι πρέπει να έχει την ολοκληρωμένη ο... ο κάθε άνθρωπος είναι έτσι Δημιστικό, δημιστικό, δημιστικό, δημιστικό, δημιστικό, δημιστικό. Δεν απορρίπτει κανείς ότι είναι ολοκληρωμένο. Απλώς είπαμε ποιο, είναι, ποιο, είναι ποιο σημείο της προσωπικότητας ενεργοποιείται για να μπορέσει να συνεχθεί με τον άλλον πιο καλά. <συσκλή> Δεν σημαίνει ότι είναι ανάπηρο το ένα κομμάτι του είναι του ανθρώπου αλλά είναι το σημείο επαφής και σχέσης για το οποίο η σχέση μπορεί να εξελιχθεί με περισσότερο ισορροπία. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς ολοκληρώνεται από μόνος του, διασφαλίζει τον εαυτό του και πάει να συνδεθεί με τον άλλον άνθρωπο. Οι ελλείψις του ενός και του άλλου είναι που καθιστούν αναγκαίων το γεγονό της αγάπης. Δεν έρχονται δύο ατσαλάκωτες προσωπικότητες να πούν χαίρο πολύ και την γνώμη «Τι σπουδαίος είσαι και της που είσαι και τέλειος η ιστορία». Οι αναπηρίες μας, οι ελήψεις μας βγαίνουν μέσα στη σχέση και έχει τον λόγο του αγώνος η σχέση για να μπορέσει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Μπορεί ασφαλώς και ο άνθρωπος μόνος του να πορευτεί, όπως είναι ο μοναχός. Αλλά ο μοναχός θέλει την Παναγία και η μοναχή θέλει τον Χριστό για τη συμπλήρωσή τους. Έχουμε ανάγκη την ταπείνωση όπου είναι ο δρόμος που έρχονται τα δώρα του Θεού και μέσα από την καθημερινή τριβή, τη σύγκρουση, λιένεται και ταπεινώνει ο άνθρωπο. Όπω και ο μοναχός μέσα στην σχέση του, μέσα στην προσευχή τη αναζήτηση του Χριστού, ταπεινώνεται. Συντρίβεται. Να δούμε μήπω κανεί άλλο κάτι. είπατε ότι ο κύριο άντρας στη σχέση είναι ο λόγος και πρέπει να είναι ο σωστός λόγος του Θεού. Όταν λέμε λόγος του Θεού για να γίνει μια δευθυνή δεν συνεργείται τα κηρύγματα ο άντρας αλλά πρακτικά πως μπορεί να βγει αυτό μπορείς, πολλές φορές ομιλείς για τον Θεό χωρίς να λες κουβέντα για τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λέει όμως ότι η γυναίκα Πρέπει να οφείλει η υπακοή στον άντρα εμπαντή. Εάν τώρα ο λόγο αυτό δεν είναι ο σωστό, δεν συμπεριφέρεται. Δεν προβλέπεται η υπακοή τότε. Ποιο. Εφόσον προπόθεση ο άντρα λειτουργεί θυσιαστικά όπω ο Χριστό. Θα δούμε ο Άγιο Χριστό όμω τι λέγει. Λαμβάνει την θέση της ευθύνης του ανδρός. Λοιπόν πως να ομιλεί ο άνδρας προς τη γυναίκα. Πρακτικά πώ το λέει ο Άγιος μας. Είναι εξαιρετικά παιδαγωγικός, εξαιρετικά βαθύς στη γνώση της ψυχής και ανθρώπινος. Να δούμε. Τι, λέγει, τι λοιπόν πρέπει να λέγουμε προς αυτήν προς τη γυναίκα, τι να λέει ο άνδρας. Πώς να ομιλεί, πώς να τις φέρεται, τι στάση να έχει. Κανείς μπορεί να το ακούσει λίγο ανδροκρατούμενη τη θέση. Ο Άγιος Χρυζόνστομος μιλάει σε μια εποχή που είναι άλλο το κοινωνικό κλίμα από ότι σε μας να το κατανοήσουμε αυτό, την ουσία θα πάρουμε. Τι λοιπόν πρέπει να λέγουμε προς αυτήν, με πολύ λοιπόν χάρη να λέγουμε προς αυτήν. Εμεί κόρη σε λάβαμε σύντροφων της ζωής και σε οδηγήσαμε να συμμετάσχεις εις τα τιμιότερα και αναγκαιότερα αγαθά δηλαδή στην τεκνοποιία και επιστασία της οικίας τι λοιπόν σε προτρέπομαι είναι καλύτερο να λέγεις πριν από αυτό τα λόγια της αγάπης όταν πρόκειται να πεις κάτι στη γυναίκα σου πρώτα να της πεις λόγια αγάπης να αισθανθεί δυνατή στην αγάπη σου ασφαλίσεις την αγάπη σου διότι τίποτα δεν συμβάλλει τόσο ώστε να πεις τον ακούοντα να δεχθεί τα λεγόμενά σου όσο το να μάθει ότι αυτά λέγονται με πολύ αγάπη σε όλα τα επίπεδα ποιμένας είσαι πατέρας είσαι αδελφός είσαι οικείως οτιδήποτε θέλεις να σε ακούσει ο άλλος πρέπει προηγουμένως να βεβαιωθεί για την αγάπη σου ό,τι ό,τι το λέγει με αγάπη να ψάξουν να βρούμε τον τρόπο υπάρχει Πολλοί άνθρωποι κατηγορούν πολλέ γυναίκε και λένε Πάτε δεν υπάρχουν άντρε. Δεν λειτουργεί. Δείτε δεν λειτουργεί. Δεν έχει μια συναισθηματική νοημοσύνη να αντιληφθεί. Πολλέ φορέ ο άντρα κοιμάται μέσα στην απλότητα δίθεν του νου και δεν έχει την ευαισθησία την, και την, την πνευματική, να θέλει, την ψυχολογική ευαισθησία να αντιληφθεί την κατάσταση τη συζύγου του ή των καταστάσεων που τον περιβάλλουν για να λειτουργήσει με μια διάκριση για να δώσει αυτό που πρέπει το πνεύμα που θέλει την διάθεση που θέλει να προτείνει στον άνθρωπο και μάλιστα στην εκκλησία ιδιαίτερα δε έχει παρεξηγήσει ο άνθρωπος ιδιαίτερα ο νέο, την ασκητικότητα με την αδράνεια την παρθενία ας το πούμε με έναν νοχελικών άνθρωπον άβουλων κοιμισμένων δεν έχει μέσα του δύναμη και ενέργεια να πράξει να, κοιμηθεί, να κινηθεί. και έχουμε υπερδέψει την χριστιανική ζωή και το ήθος με έναν κοιμισμένον άνθρωπο που θαρρείς δεν έχει μέσα του αίμα να κινηθεί να ενεργοποιηθεί και λειτουργεί με κέντρο το συμφέρον του τις περισσότερες φορές το κέρδος δεν έχει δύναμη δεν έχει κίνηση δεν έχει απλωσιά δεν έχει ευρυχωρία δεν έχει φιλανθρωπία αυτό όμω δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που προτείνει ο Άγιος Χρυσόστομος λοιπόν χρειάζεται αυτή η ευελιξία εσωτερική ξέρετε αυτό που περισσότερο ψύνει τον άνθρωπον και του γεννά τη δυνατότητα γνώσης και γίνεται ο ίδιος ένα γνωστικό όργανο είναι η εσωτερική ζωή, είναι η προσευχή, είναι η αναζήτηση του Θεού. Άνθρωπος που έχει εξαντλήσει τη θρησκευτικότητα σε έναν κανόνα που του είπαν να κάνει εξωτερικών, χωρίς να έχει πόνο αυτής της αναζήτησης δεν έχει ικανότητα γνώσης, αντίληψης. Χάνει τη γνωστική του ικανότητα να μπει στη θέση του άλλου ανθρώπου, να τον κατανοήσει. Πάβει να είναι έξυπνος. Ο πιο έξυπνο άνθρωπος είναι προσευχόμενος άνθρωπος. Και έτσι κατανοεί τι σημαίνει να επιβεβαιώσω εις τον άλλο την αγάπη μου. Πώς λοιπόν θα δείξεις την αγάπη ώστε να πείσεις τον ακούοντα να δεχθεί τα λεγόμενα σου, όσο το να μάθει ότι αυτά λέγονται με πολλήν αγάπη. Πώς λοιπόν θα δείξεις την αγάπη, αν υπει ότι εννοεί τον δυνατόν να λάβω γυναίκας πολλά και πλουσιωτέρας και ενδόξου δόξου δεν εδέχθη, αλλά ηγάπη σα και σε και τη δική σου συμπεριφορά την κοσμιότητα την επίκεια τη σοφροσύνη. Αλλά πως να αγαπεί αυτά όταν δεν τα βλέπεις και δεν τα βλέπεις όχι γιατί δεν τα έχει ο άλλος αλλά και εσύ δεν έχεις δυνατότητα να στρέψεις την αναζήτηση και σε αυτό το πλαίσιο. Μόνο στο εξωτερικό μένεις. Πλούσια και όμορφη. Την δική σου συμπεριφορά την κοσμι... κοσμιότητα την επίκεντη σοφροσύνη. Έπειτα από αυτά να προετοιμάσαι αμέσως των τρόπων που θα επίσης τα περί λόγια Την ιδιότητα της φιλοσοφίας, του φιλοσοφίν την έχει ο άντρα Κύριος Και αυτά τα λόγια που θα είναι η τροφή, θα είναι ο δίκτης ζωής, θα είναι η πηξίδα ζωής, όταν λέμε φιλοσοφία δεν είναι λογάκια του αέρα που δεν έχουν πρακτική, πρακτικό αντικρίσμα, αυτό που είναι δίκτης ζωής, αυτή η φιλοσοφία, πρέπει να εξετάσει και τον τρόπο που θα τα πεις. Δεν τρόπο. Που θα πει τα περιφιλοσοφία λόγια και να κατηγορεί τον πλούτο με λόγιο που περιέχει πλήρε νόημα. Βεβαίω, αν με επιμικίνει απλώ το λόγον κατά του πλούτου, θα γίνει συνοχλητικό. Όχι πολλά λόγια. Αν δεν μεταχειριστεί λογικά επιχειρήματα, τα πάντα θα κατορθώσεις Όχι πολλά λόγια, αλλά αυτά που θα πει να έχουν βάση, να τεκμηριώνονται. Όχι απλώ να επιβάλλονται. Να γίνεται πρόταση. Δια τούτο θα συνεχίσεις και θα πεις αφού εγκατέλειψω όλα αυτά ήλθα εις την αρετήν της ιδικής σου ψυχής την οποία προτιμώ από κάθε πλούτο διότι η συνετή και ελευθέρα νέα κόρη που φροντίζει και δε την ευσέβεια, αξίζει όσων όλοι οι οικουμένοι Δι' αυτά βέβαια και συσπάστην και σε αγαπώ και σε θέτω εμπρός από την δική μου ψυχή μου πάνω από την ψυχή μου σε βάζω Για αυτά που έχεις Λεί κάπου ο Αβάς Ισάκ ο Σύρος όταν θα δεις κάποιο το είπαμε κι άλλες φορές και θέλεις να το διορθώσεις μην αρχίσεις τους ελέγχους πες επένεσέ τον και πες του και δώσ' το και αρτές που δεν έχει ούτως ώστε με το φιλότιμο να πει μα εγώ δεν τα έχω αυτά τι μου λέει και θα φιλοτιμηθεί λέει να πράξει μετά την αρετήν. Λοιπόν ο Θεός σου θέτει την αγάπη για να δεις και αρετές που δεν έχει συντροφό σου και να την επενέσεις για αυτές για να αρχίσει να τις κάνει πράξη αυτές τις αρετές. Διότι η παρούσα ζωή θα συνεχίσει δεν, δεν αξίζει τίποτα. Εύχομαι δε και παρακαλώ και τα, κάμνο, και τα πάντα κάμνου ώστε να καταξιωθούμε, να ζήσουμε κατά τέτοιον τρόπων, ώστε να εμπορέσουμε και στο μέλλον των αιώνων να ζούμε με πολλήν ασφάλεια. Η προοπτική της σχέσης είναι η αιωνιότητα, είναι η βασιλεία του Θεού, το οποίο δεν είναι άσχετο με καθημερινότητα, από εδώ εξαγοράζεται, εμπορία γίνεται σε αυτή τη ζωή. Διότι ο μέν χρόνος αυτός είναι σύντομος και φθαρτός, και αν δεν καταξιωθούμε να περάσουμε έτσι τη ζωή αυτή θα είμαι θα πάντοτε και με το Χριστό και μεταξύ μας με περισσότερα ευχαρίστηση εγώ θέτω εμπρός απ' όλα πάνω από όλα την ειδική σου αγάπη και τίποτα δεν είναι εις εμέ τόσο δύσκολο και δυσάρεστο όσο το να έχω κάποτε διαφοράς προς σε όταν τονίσει και εξομολογηθεί κανεί κατά αυτόν τον τρόπο ότι για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάσανο Μεγαλύτερη πληγή από το να μην τα έχω καλά μαζί σου. Γιατί σε θέτω πάνω από τη ζωή μου. Σε προτίμησα από όλα τα πλούτη του κόσμου για τη δική σου καλοσύνη, την επίκαιρη, την αρετή. Όταν θα υποθούν τέτοια λόγια, ποιος είναι ανόητος και να μην το θεωρήσει αυτόν τιμή και να κάνει υπακοή και να ακούσει το λόγο περιφιλοσοφίας, και αν πρέπει τα πάντα να χάσω και αν πρέπει να υποστώ του χειρείς τους κινδύνους και αν ακόμα πρέπει οτιδήποτε να πάθω τα πάντα είναι υποφερτά και ανοιχτά εις εμέ, ενώσω θα συμπεριφέρεσαι καλός προς εμέ. <κυρίζει> δεν με να τα χάσω όλα. Δεν θέλω να χάσω την καλή σου διάθεση, την καλή σου συμπεριφορά προς εμέ. Όταν δώσεις αυτή την αξία στον άνθρωπο πώς δεν θα έχει την διάθεση να φανεί φιλάνθρωπος όταν για σένα είναι τόσο, τόσο σημαντική αξία έχει η συμπεριφορά η καλή της γυναίκας σου. Και αυτή δεν την κοστίζει και πολύ να το κάνει αυτό. Πώς θα δε, δεν θα ευαισθητοποιηθεί για να πράξει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό βεβαίως είπαμε, μπορεί αυτό ο καθένα ανάλογα με τον τρόπο της του να το παραλληλήσει. Να πάρουμε το ήθος του Αγίου μας το ήθος αυτής της ευγένεια που δεν το μπορεί να το κάνεις μιμητικά αν δεν αλλοιωθεί η καρδιά σου για τις μετανοίες, για τις προσευχή. και θα είναι λέει τότε αν η συμπεριφορά σου είναι τέτοια θα είναι και θα είναι τότε τα παιδιά πόθητα είσαι με Να, τι γίνεται όταν δεν πάει καλά η σχέση το ρίχνει η γυναίκα στα παιδιά ασχολείται με τεκνοποιία με τα παιδιά ή ο άντρα ανάλογα. Όχι! Είναι λάθο αυτό το πράγμα. Πρέπει να διασωθεί η ο αντρα αναλογα οχι ειναι λαθος αυτο το πραγμα πρεπει να διασωθει η σχεση για να είναι υγιή και τα παιδιά. Και λέει: Τότε θα είναι πόθητα τα παιδιά εσαι με Αν έχεις καλή συμπεριφορά προ εμένα. Αγαπώ τα παιδιά εξαιτία σου. Όχι ανεξάρτητα και χωριστά από εσένα. Δεν είναι αντίδοτο τη σχέση ω τα παιδιά. Δεν είναι επειδή δεν είναι καλή σχέση μα. Ευτυχώ που έχω παιδιά τώρα και εντάξει, έγινε τουλάχιστον μητέρα. Πόσε γυναίκε θέλει, άντρα δεν ήθελα, αλλά παιδιά ήθελα. Και θα είναι τότε τα παιδιά ποθητά ει εμέ, έως ότου θα παραμείνει καλώ διατηρημένοι προ Είναι ανάγκη δε και εσύ να υπήρξε αυτά. Έπειτα να προσθέτει και τα αποστολικά λόγια. Διότι έτσι ο Θεό θέλει να είναι η εμά. Προσέξτε συγκροτημένη συμπάθεια με αυτό το σημαντικό σημείο η συμπάθεια στον άνθρωπο του Θεού είναι συγκροτημένη ο κόσμος έχει μια αόριστη συμπάθεια, διάκριτη που απλώς εκφράζει μια προσπαθή ο, ο, ο, ο κοσμικός άνθρωπος που αγνοεί τον Λόγο του Θεού προσπαθεί να αποφορτίσει συναισθηματικά, συναισθηματικά την καρδιά του αδιακρίτω δίδοντα την αγάπη αυτό μας λείπει είναι η συγκρότηση συγκροτημένη συμπάθεια σημαίνει ξέρω τον άλλο, ξέρω την ελλειψή του, ξέρω το φάρμακο γνωρίζω τι θέλει ο Θεός ξέρω τι είναι θεραπεία που μπορεί να είναι μια υπόδεινος κατάσταση τι κάνει ο άνδρας στην αφασία του και επειδή του πήρε τα μυαλά γυναίκα και επειδή είναι ρωτευμένος και πήρε το παίξει καλό, για να είναι και κάνει όλα τα χατήρια και στο τέλος, όταν Αρχίζει να σβήνει ο έρωτας στο βαθμό που είναι γυνάει πίσω και λέει έχασε όλα τα δικαιωμάτα μου τι, τι να σε τώρα. Η και αντίστροφα γυναίκα επειδή δεν έχει την τόλμη να τοποθετηθεί στη δυσκολία και στην κακή συμπεριφορά του ανδρός ταποθεί όλα αυτά τα πράγματα μέσα της και επειδή φοβάται να χωρίσει όχι γιατί σέβεται τον γάμο γιατί δεν μπορεί μόνη με το παιδί Σοπαίνει, λουφάζει και κάθε Αυτό δεν είναι υπομονή και συμπάθεια, είναι χριστό και συγκροτημένη. Προσέξτε, όπω και οι γονεί με τα παιδιά. Τι κάνει το κανακαριμό, μόλι γεννήθηκε, Ωπαύα, αγάπη, χαρά. Γιατί το παιδί τι είναι, το αγαπούμε, όχι, αγαπούμε τον εαυτό μα. Είναι η επέκταση του εαυτού μα. Και δείχνουμε αγάπη και δεν βάζουμε όρια στο παιδί. Και όταν φτάσει η εφηβεία, αρχίζει να σημασέψει τότε που πρέπει δώσεις, να δώσει τη να δίνει ελευθερία. Το εσύ τον εμποδίζεις γιατί φοβάσαι μην πλέξεις με τα ναρκωτικά είμαι από εδώ και από εκεί. Δεν είναι συγκροτημένη συμπάθεια. Το πρόβλημα του κόσμου σήμερα δεν είναι ότι δεν είναι άνθρωπος που δεν είναι καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει πάρα πολύ καλά συναισθήματα. Αλλά δεν είναι συγκροτημένη συμπάθειά του. Ο Άγιος χρυσό όπως το λέει το, τον αιώνα αυτό που έζησε. Γιατί? γιατί η αλήθεια του Θεού είναι διαχρονική. Ο Θεό θέλει λοιπόν να είναι συγκροτημένη συμπάθεια να έχει τον Λόγο του Θεού να έχει κατεύθυνση να έχει αναφορά, να έχει ένα δίκτυ στον οποίο πορευόμαστε πως οι άνθρωποι το παίζουν καλοί υποχωρητικοί χωρίς να έχουν συγκρότηση χωρίς να έχουν λόγο επίγνωση σε αυτήν την συμπεριφορά και στο τέλος τι συμβαίνει βιώσουν τόσο καταπλακωμένη η ψυχούλα τους με τόσα αποθυμένα και βγάζουν τόσες νοβροσούλες άντε τότε να συμμαζέψει και λέει μετά αχ πάτε τι αγάπες και εγώ που δείξει αγάπη, τι κατάφερα δεν τα λέει καλά ο Θεός να μην υπάρχει εις εμάς καμία πρόφαση μικροψυχίας ας χαθούν τα χρήματα και οι πολλοί δούλοι και η τιμή από τους ξένους τούτο είναι η εμέ προτιμότερον από όλα πόσου χρυσού Πόσο θησαυρό δεν θα είναι ποθινότερα τα, τα λόγια αυτά στη γυναίκα, Μη φοβηθεί μήπω κάποτε ενώ την αγαπά, αλλά ζωνευθεί εναντίον σου. Και πει, Ρεσί, να πω οτιδήποτε, αλλά μην το πάρει και πάνω τη. Και μετά τι γίνεται, Ποιο άρρωση θα γίνει. Λε, τι λέει ο Άγιος Χρυσό, Μη φοβηθεί μήπω κάποτε ενώ την αγαπά, εκφράζει αυτή την αγάπη σου, αλλά ζωνευθεί εναντίον σου. Αλλά να ομολογείς ότι αγαπάς αυτήν Και λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν ζημία λέει, Αυτά τα λόγια στη γυναίκα σου Αυτά μόνο λέει τις εταίρες Τις πόρνες κάνουν ζημιά Που επέρανται έναντι των εργαστών Ότι είναι προτιμητέα των άλλων διότι εμένετε τέρε που άλλοτε εμέν προσκολώνται με τούτον άλλοτε δεν με εκείνον ευλόγως θα είναι το δυνατό να υπερηφανεύονται εναντίον των εραστών όταν θα ακούουν τέτοια λόγια γυναίκα όμως ελευθέρα και κόρη ευγενής δεν είναι δυνατόν να ποτέ με τέτοια λόγια αλλά πολύ περισσότερο και συγκινείται δεν τη κάνω ζημία αλλά και τη συγκινούν συνεχίζει μετά να αποδεικνύεσαι ότι θεωρείς περί την προς αυτήν συνουσία και ότι θέλεις να βρίσκεσαι περισσότερο διαφτύνεις στο σπίτι παρά στην αγορά και να την προτιμάς από στους του φίλους και τα παιδιά που εγεννήθησαν από αυτήν και αυτά δεν τα αγαπάς εξαιτίας αυτής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρακτικό. Πάρα πολλές γυναίκες παραπονούνται πόσο άντρας δε σπίτι και όταν έρχεται από τη δουλειά κατάκοπο, κοιμάται ή βλέπει τηλεόραση, εφημερίδα, μετά φεύγει έξω. Και η γυναίκα περιμένει με αγωνιμότητα θα άντρα να ασχοληθεί μαζί τη, να δει και τα παιδιά, να τη πει μπράβο πόσο σπουδαίσε, τι είναι που μαγείρεψε στα παιδιά, πόσο τα φρόντισε και πόσο κουράζεσαι. Και αυτό φεύγει. Αυτή αποσύνθηκαν οι γυναίκα. Αρχίζει μια, δύο, τρει, αρχίζει τα εγκρίνια. Το κλαψούρισμα, τα παράπονα, η σύγκρουση και ο σκοτωμό. λοιπόν ο, ο άντρα να επιβεβαιώνει. Την αγάπη προς τη γυναίκα Τι λέγει Να αποδεικνύεις ότι θεωρείς Περιπολούν την αυτήν την συνουσία Που είναι οι Που μπορούν να σοκαριστούν Αυτά που λέει ο Άγιος τον αιώνα αυτό Θα επιβεβαιώσει την αγάπη Προς τη γυναίκα σου Ότι είναι ποθητή Ότι είναι σημαντική αυτή για σένα Πρέπει αυτό να το δείχνει. Και ό,τι θέλεις να βρίσκεσαι περισσότερο Δια στο σπίτι Παρά στην αγορά Άντρας Ο οποίος δεν κάθεται σπίτι Και δεν είναι απαυμένος κάτι φταίει Με τον εαυτό του δεν είναι καλά Ή ατμόσφαιρα στο σπίτι δεν είναι καλή Και να, προτιμά, να την προτιμάς Από όλους τους φίλους Ο καλύτερος φίλος ο φίλος είναι η γυναίκα σου δεν είναι μόνο σύντροφό σου, είναι και φίλο σου. Τι κάνουν κανείς, αρχίζουν μόνο τα προβλήματα να λένε. Θα πως πω περισσότεροι συνδικαλιστές, επαγγελματίε, συνέτεροι και πρέπει να κάνουν να υπολογίζουν την πρώτη του μηνό τη στόχευση τη εταιρεία να πάει καλά και όλη τέτοια πράγμα. Είναι και φίλο η γυναίκα σου και ο σου. Κάνε και λίγο πλάκα. Φέρσουμε μία ενάνεση όχι μόνο τα σοβαρά πολύ πιο σοβαρά είναι και το χιούμορ που θα δώσει την αίσθηση ότι ο άλλος ενδιαφέρει για μένα και με αγαπά αλλά πως να κάτσει ο άνδρας στο σπίτι αν αρχίσει γλωσσοκοπάν, παράπονα μόλις πάει σπίτι άρα πρέπει να διαμορφώσουμε να διαμορφώσει και η γυναίκα το κλίμα και την ατμόσφαιρα ας τη θα λίγο τον αρκισισμό τη των πληγωμένων εγωισμών της, τη ζήλια της. Να τον περιορίσει για να δημιουργήσει καλή ατμόσφαιρα. Ή ξέρει, είναι πιο ευαίλη η γυναίκα, ευαιλη τη γυναικα πότε να μιλήσει, τι τρόπο να μεταχειριστεί. Να δημιουργήσει τέτοια ατμόσφαιρα που να, είναι, να θέλει ο άντρας να κάθεται σπίτι και να κάνει φίλον τη γυναίκα του. Και τα παιδιά να τα προτιμάς να προτιμάς τη γυναίκα παραπάνω από τα παιδιά σου. Και μάλλον αυτά να τα γράψεις εξαιτία τη. Αν η γυναίκα πράξει κάτι καλόν, πράγμα σπάνιο, αστείο αυτό. <Κι> λοιπόν. Λοιπόν. Αν η γυναίκα, γιατί πολλοί κατηγορούν τις γυναίκες, για, σπα, για αστείο το λέμε. Αν η γυναίκα πράξει κάτι καλό, να την επενεί και να της θαυμάζεις. Αν πράξει κάτι το απρεπές, όταν πράξει κάτι καλό να την επενεί. αυτός είναι ο λόγος, ο λόγος του ανδρός, να την επενείς, να τη θαυμάζει, να της το δείξεις. Αν πράξει κάτι το απρεπές και κάτι που συμβαίνει στα σνεας, να τη συμβουλευει και να την υπενθυμίζεις. Αλλά, με ποιον τρόπο όμως, παντού και πάντοτε να κατηγορείς τα χρήματα και την πολυτέλεια. Και να υποδεικνύεις την ευπρέπε και των καλοπισμών που προέρχεται από την κοσμιότητα και τη σεμνότητα και να διδάσκεις πάντοτε τα συμφέροντα εις αυτήν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Καθένας έχει ευθύνη. Έχει την αρχική ευθύνη ο άντρας με την ότι οφείλει να δείξει τον λόγο, τον τρόπο, τη στάση της ζωής. Αυτό όμω δεν έχει καθόλου σε αντίθεση στο ότι οφείλει να αγαπάς το παιδί σου δια του συντρόφου σου. Όχι ξέχωρα και ανεξάρτητα, δια του συντρόφου σου αγαπάς το παιδί. Δεν τα συγκρίνεις, δεν είναι συγκρίσιμα προϊόντα και τα τεμαχίζομαι. Να κάνετε κοινάς προσευχάς μεταξύ σα. Ο καθένας ας μεταβαίνει στην εκκλησία και από τα λεγόμενα και αναγεινοσκόμενα εκεί, ε, εκεί και ο άντρας να απαιτεί τα ανάλογα από την γυναίκα στο σπίτι και εκείνη από τον άντρα. Δηλαδή ο να προωθεί τον άλλον. Να του με διάκριση, με αγάπη εφόσον βεβαιώσει ο ένας την αγάπη για τον άλλον, αυτά που ακούγονται στην Εκκλησία, να, αυτά που μελετούν, αυτά που ζουν μέσα στην προσευχή τους, να τα συζητούν. Και ο ένας να υπενθυμίζει στον άλλον. Ο ένας να είναι καθρέφτης στον άλλο, σε αυτή τη σχέση με τον Χριστό, σε αυτή την πνευματική πορεία. Αυτό που αναπτερώνει την αγάπη αυτό που είναι το σημαντικότερο στοιχείο της ερωτικής σχέσης είναι ο Λόγος. Είναι ο Λόγος του Θεού. Η σύνδεση των ψυχών. Όσο πιο αληθινός, πιο ουσιαστικός, όσο αιώνιος είναι ο Λόγος, τόσο αιώνια είναι η σύνδεση και κατά Θεόν. Μπορεί κάποιος να συνδέεται με τον Λόγον των κτημάτων. Να πάρουμε σπίτι, να πάρουμε δάνειο, να μεγαλώσουμε τα παιδιά, να τα σπουδάσουμε και η καθημερινή μέριμνα. Αυτός είναι ένας λόγος, συνεννόησης, ένας κοινό λόγος στον οποίο συμφωνούμε και υπάρχει μία σύνδεση. Στο βαθμό που αυτός ο λόγος έχει βάσεις και έχει αλήθεια και είναι αιώνιος λόγος, στο βαθμό αυτό κρίνεται και η ποιότητα σύνδεση και αγάπης. Αυτό που ανανεώνει την αγάπη είναι ο ζωντανός ο λόγος του Θεού. Αυτό βγαινά καινούριο πλαίσιο και πεδίο προσωπικής αναζήτησης και γνώσης του άλλου προσώπου. Στο βαθμό αυτό γίνεται πλούσια ύπαρξη των πρόσωπων του ανθρώπου και έχει ενδιαφέρον και μπορεί να εκπλήξει, μπορεί να εμπνεύσει γεννά ενθουσιασμό, αναζήτηση. Όταν άλλο είναι προβλέψιμος και προβλέψιμος είναι άνθρωπος που δεν έχει θεόν ο άνθρωπος του Θεού είναι απρόβλεπτος όπως και ο Θεός είναι απρόβλεπτος μαζί μας και έχει τεράστιο πλούτο και άνοιγμα, ευρυχωρία έτσι γίνεται γοητευτικό ο άνθρωπος, Ο και η σχέση και δεν βαλτώνει όχι όμως επαναλαμβάνουμε έναν εκκλησιασμό τυπικών μίζερων κακομήρικων δεν μπορεί να είσαι χριστιανό και να είσαι κακομήρης ένας, η πιο σύγχρονη μορφή του χριστιανού είναι ένας μικροαστός κακομύρης που θέλει μια εξασφάλιση προσεύχεται το Θεός να του βολέψει και αυτό και τα παιδάκια του και τα εικονάκια του και μια γονίτσα στο παράδεισο αυτό είναι το όνειρο του σύγχρονου μικροαστού χριστιανού η αποθέωση της κακομυριάς ο άνθρωπος που ζητεί τον Θεό και έχει διαρκή αναζήτηση έχει εσωτερικών πλουτισμών και γεννά το ενδιαφέρον του άλλου ανθρώπου. Δεν βάλτωνε σχέση, δεν κουράζει. Ανανεώνεται. Έχεις πεδίο να συζητήσεις, να διαλεχθεί, να επικοινωνήσεις, να θαυμάσεις, να χαρείς. Δεν κουράζει τη σχέση. Έχει προπτική. Έχει τη δυνατότητα του νέου, του καινούριου. Κανείς Αλλιώς μέχρι εδώ τελειώνουμε. Τα Τρεις ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση είναι... Αύριο έχουμε αγρυπνία το βράδυ, 9:30. και μισή. Έχουμε την καθαριότητα του ναού μας, όσοι θέλουν, να, όσες γυναίκες να αρθούν να βοηθήσουν μεγάλη η ανάγκη και μεγάλη βοήθειά τους. Δέκα και μισή αύριο στον όσοι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν Δαμιανέ και μία ανακοίνωση Έλα έλα δώστε. Είναι από την Όαση. Κάνε μία ανακοίνωση Τι ακριβώς είναι Δαμιανέ ε, δεν τα ξέρω καλά εγώ Παρτιά. Λοιπόν ΩΑΣΙΣ Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων από αλκοόλ Ναρκωτικά τυχερά παιχνίδια Είναι η οι... Ανώνυμη έτσι η δαμιανέ. Ε, δαμιανέ Υπάρχουν προσκλήσει έξω Δαμια Πρόσκληση με τη συμπλήρωση τριών χρόνων λειτουργίας, την βράβευση της ανεθελοντική οργάνωση το 2005 από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας και την ολοκλήρωση του προγράμματος Αλκολισμό στους νέους σας προσκαλεί στι 14 Δεκεμβρίου του 2005 και ώρα 7.30 στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πυρελαβάνει συναυλία κλασική μουσικής, χοροδία βυζαντινής μουσικής Αγία Αναστασία. Υπάρχουν προσκλήσεις, μπορείτε να προμηθευτείτε έξω. Δι' των Αγίων Πατέρων, ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, και ο σώσον ημάς.